Έχουν σαν κεντρικό σημείων αναφοράς τους αυτήν ακριβώς την οριακή κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος στη ζωή του και πώς μπορεί ο άνθρωπος να αξιοποιήσει πνευματικά αυτήν όλην την δυσκολία, αυτήν όλην την περιπέτεια που μπορεί να τον βοηθήσει σε πνευματικά μέτρα μεγάλα και να Του δώσει πνευματικές εμπειρίες μοναδικές. Λέει λοιπόν ο 7ος Ψαλμός, «Κύριο Θεός μου, επίση ύλπισσα, σώσομαι εκ πάντων των με και ρίσε με, μήποτε λέον την ψυχή μου, μη διτρουμένου, μη δε σώζοντος». Δηλαδή, Κύριο Θεός μου, σε Σέναν, ελπίζω σε σέναν στήριξα όλη την ελπίδα μου σώσε με από όλους όσους με καταδιώκουν και γλίτωσέ με από αυτούς Μήποτε, μήπως και κάποτε σαν λιοντάριν άγριον αρπάξει την ψυχή μου ο εχθρός βέβαια τη στιγμή που δεν θα υπάρχει κανένας που να με λυτρώσει και να με σώσει εφόσον δεν θα υπάρχει κανείς να με και να με σώσει. Όπως είπα και προηγουμένως, αυτό το οποίο φαίνεται από την πρώτη μελέτη των ψαλμών και ιδιαίτερα και αυτού του ψαλμού, είναι δύο πράγματα, οι δύο πόλη, τα δύο άκρα. Το έναν άκρο, ο άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται να διώκεται, να καταδιώκεται, να βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και να μην υπάρχει κανένας κοντά του μη όντος λυτρωμένου, μη δε σώζοντος να μην υπάρχει κανένας απολύτως κοντά σε αυτού τον άνθρωπο και από την άλλη το άλλον άκρον ξαντιθέτου είναι η παρουσία του Θεού ο Θεός μου επισή ήλπισα». είναι το άλλο άκρον η άλλη διάσταση η παρουσία του Θεού στον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να ελπίζει ή μάλλον στον Θεό στον μόνο ο άνθρωπος είναι στον μόνο στον οποιο μπορεί να ελπίζει γιατί κατ' ουσίαν στον μόνο που, που μπορούμε να ελπίζουμε είναι στον Θεό και σε τίποτα άλλο γιατί διότι λέει υπάρχει τέτοιο κίνδυνο, όπως όταν κάποιος κινδυνεύει να κατασπαραχθεί ο ίδιος από άγρια θηρία, από λέοντες, από άγρων θηρίο, σε τέτοια δύσκολη και τραγική και οριακή κατάσταση βρίσκεται εις αυτήν την ώρα. Είπαμε ότι αυτές οι καταστάσεις είναι ωριακές στον άνθρωπο. Είναι καταστάσεις σε οποίες ο άνθρωπος φτάνει στα όρια του. Δηλαδή δεν υπάρχει απαιδοτικά το άλλο, τίποτε άλλο. Είναι το τέλος της υπομονής, της δυνάμεως του ανθρώπου, της αντοχής του ανθρώπου. Βλέπετε, και ο ίδιος ο Χριστός, όταν επορεύεται στο πάθος, έφτασε μέχρι που τελείωσαν όλα. Εκείνο το τετέλεσθε, το οποίο είπαν επί του Σταυρού, σημαίνει ότι όλα ήδη έχουν τελειώσει. Δεν υπήρχε άλλο περιθώριο για τίποτα ανθρωπίνος να επιτελεστεί. Όλα πλέον είχαν τελειώσει. Και μετά από αυτό παραδίδει ο άνθρωπος την ψυχή του, το πνεύμα του ισχύρα Θεού και μετά έρχεται η Ανάσταση. Αλλά όπως είπαμε και άλλες φορές, αυτή η ώρα, αυτή η κατάσταση είναι μια ώρα πραγματικά Πολύ δύσκολη ώρα είσαι των άνθρωπων. Και όπως έχω πει, νομίζω ότι στον άνθρωπο έρχεται μια φορά. Αν και τελευταία, πάω να νόμι. Νομίζω έρχεται και άλλες φορές. Αλλά μέχρι τώρα νόμιζα τουλάχιστον μια φορά το άνθρωπος το αισθάνεται. Ε, που ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει μέχρι το έσχα τον όριο, Βέβαια, όταν μια φορά φτάσει εκεί ο άνθρωπος, Λέων έχει πείρα, ξέρει, γνωρίζει, η πρώτη φορά είναι πολύ οδυνηρή. Η πρώτη φορά είναι πραγματικά ο άνθρωπος κατέρχεται ω άδου κατωτάτου. Και εκεί μέσα στον άδειν της δυσκολίας, της απογνώσεως, της εγκαταλήψεως, της εγκαταλήψεως του, ο άνθρωπος αισθάνεται την οδύνη αυτήν όλη της του να βιώνει α πούμε ότι ε, του χάους του κενού έτσι εσάνεται και βιώνει το χάος ο άνθρωπος όταν βιώσει αυτήν την κατάσταση και με την προσευχή και την υπομονή με τα πάροδο πολλών χρόνων πολλών χρόνων δεν ξέρω με πόσον ο άνθρωπος ανέβει μεταπάνω πάνω και εσανθεί τη θεία αντίληψη, τη θεία βοήθεια τότε πλέον γίνεται έμπειρος ο άνθρωπος, έλαβεν πύραν θείας αντιλήψιος όποτε είναι οι πατέρες. Δηλαδή εγεύθηκε τη βοήθεια του Θεού και ξέρει τώρα ο άνθρωπος από την πύρα του ότι δεν είναι τίποτα, μη φοβάσαι, αυτή η κατάβαση είναι η προϋπόθεση της αναβάσεως. Θα κατέβεις για να ανέβεις. Όσο πιο πολύ κατεβαίνει, τόσο πιο πολύ θα ανέβεις. Και το βέβαια, δεν είναι κοσμικό, αλλά είναι στα, στην ατμόσφαιρα, στα περιθώρια, τα πνευματικά. Και επειδή ξέρει ο άνθρωπος πλέον από την πήραν την προηγούμενη, γι' αυτό έχει υπομονή, έχει ειρήνη, ελπίζει επί κύριο, δεν χάνει την υπομονή του. Έτσι μπορεί ο άνθρωπος να δοκιμάσει δυσκολία παρόμοια με άλλες δυσκολίε, αλλά η διαφορά είναι ότι την πρώτη φορά δεν ήξερε και πορεύεται μέσα στο χάος μέσα σε μια άγνωστη πορεία δεν ήξερε που πάει, τι κάμνει τι θα γίνει μαζί του Α απορούσε ο άνθρωπος και περί αυτό ακόμα το φαίνονται όλα σκοτεινά και ο Θεός απών αυτό είναι το, το φοβερό ότι μέσα στο σκοτάδι των ανθρωπίνων πραγμάτων έρχεται να να να γίνει επιπρόσθετη και η απουσία του Θεού το σκότος της απουσίας του Θεού έτσι το βιώνει ο άνθρωπος και ο άνθρωπος νομίζει πλέον ότι όλοι με απέρριψαν από τα έργα μου από τον εαυτό μου από τις ελπίδε μου απερίφθηκα και ο Θεός δεν, δεν έχει πλέον για μένα τίποτα έφτασα στα όρια μου είναι μεγάλη η οδύνη αυτής της Εάν το ξαναπεράσει ο άνθρωπος άλλες δυσκολίες, μένει όμως με την πύρα της προηγούμενης ευλογίας. Ξέρει ότι δια του Σταυρού έρχεται χαρά εν όλο το κόσμο. Έτσι λοιπόν προσδοκά αυτήν την εκ ανάσταση. Προσδοκά ότι αυτή η δυσκολία οπωσδήποτε θα γίνει αιτία μεγάλης δόξης, πνευματικής δόξης, μεγάλης χάρητος. Για αυτόν τον λόγο και οι Άγιοι δεν εφοβούνταν δεν εφοβούνταν, δεν εδηλίουσαν γιατί μέσα από την, από το, από την πύραν τους όχι μέσα από τα λόγια το να τα λέμε στα λόγια είναι εύκολο μέσα από την πείραν αυτήν την πείρα τη, του Άδου, της απογνώσεως, της εγκαταλείψεως, της, της απελπισίας του σκότους, εκείνο του χειροπιαστού σκότους μέσα από αυτήν την πείρα είχαν πλέον λάθηρο και ήξεραν και έτσι ε, καταλάβαιναν ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια άλλη πορεία. Και όχι μόνο δεν τα φοβόντουσαν, αλλά ε, επίτηδε ε, έκοβαν όλες τις ανθρώπινες παρηγορίε από γύρω τους, ώστε να μείνει σαν μοναδική παρηγορία, η παρηγορία του Θεού. Για ποιο λόγο επήγαινα σε ρήμους. Για ποιο λόγο να πάει στην έρημο. μήπω για να έχουν ησυχία μόνον. Δεν είναι μόνο για λόγους Πήγε Πήγαινα στην έρημο για να είναι μόνοι τους. Να μην έχουν ανθρώπινη βοήθεια. Να μην έχουν ανθρώπινη παρηγοριά. Να μην πουν ότι ξέρεις αν πάθω και τίποτα ενώ γείτονας μου δίπλα. Ή ξέρω εγώ είναι οι γονείς μου εδώ, είναι ο σύζυγός μου, είναι τα παιδιά μου. Τα έκοβαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είχαν κανένα κοντά του. Θυμούμε την πρώτη φορά που πήγα στον στο Γέροντα Παΐσιον, εκεί μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ήταν ότι μέσα σε εκείνη την στην χαράδρα, πώς να πούμε, σε εκείνη το, τον που ήταν, όταν εκεί γύρω μου, γύρω-γύρω, δεν έβλεπα τίποτα, παρά μόνο δάσος. Δεν είχε κοντά ούτε καλύβα, ούτε κελί, ούτε μοναστήρι, ούτε εκκλησία, ούτε κανένα κοντά. Και όταν λέμε κοντά, εννοούμε ότι... Πώ να πούμε, σε τέσσερα χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, τρία-τέσσερα χιλιόμετρα απόσταση γύρω-γύρω, δεν, δεν, δεν ήταν κατοικήσιμο χώρο. Που υπάρχει στο Αγιονόρο και το που είναι κοντά-κοντά, α πούμε, τα ασκητήρια. Εκεί ήταν τελείω μόνο. Τελείω μόνο. Και για ποιο λόγο, μέσα στου χώρου τη άσκηση, οι πατέρε έκοβαν, α πούμε, ε, και, το, και την ηλικία είναι ακόμα η βοήθεια. Βλέπετε, τελεία αναχτιμοσύνη, δεν είχαν τίποτα όχι μόνον άνθρωπον κοντά αλλά ούτε κέιλοι, ούτε χρήματα, ούτε τίποτα γιατί για να μην έχουν την ελπίδα τους σε αυτά τα πράγματα έκοβαν όλες τις ελπίδες όλα τα στηρίγματα από γύρω γύρω για να μείνουν μόνοι αλλά το να είσαι μόνος είναι ο βλέπετε ο ίδιος ο Θεός είπε ού καλό είναι τον άνθρωπο μόνο επί είναι δύσκολο πράγμα η μόνωσης, η έρημος, λέγει και ένας, ότι η έρημος θα σε κάμει ή θεώνει ή δαίμονα δηλαδή και είναι πράγματι έτσι είναι οριακή κατάσταση όταν είσαι μόνος σου κάπου τελείως μόνος τότε υπάρχουν δύο όρια ή θα γίνεις θεός μέσα από την άσκηση και την προσευχή σου ή θα δαιμονοποιηθείς θα γίνεις ε, αγρίμη, θα γίνεις οτιδήποτε άλλο γιατί είναι όρια αυτά είναι ένταση, είναι, είναι μεγάλη είναι υψικάμινος ο χώρος εκείνος της ερήμου, της ερημικής ασκήσεως πάντως εκείνο το οποίο φαίνεται μέσα από την ζωή των Αγίων μέσα από την ανάγνωση των ψαρμών είναι ότι ο άνθρωπος ο χριστιανός ο αγωνιστής άνθρωπος πρέπει να μάθει να μη φοβάται να μη φοβάται όταν οδηγείται σε οριακές δύσκολες καταστάσεις αλλά πρέπει να μάθει το κλειδί το κλειδί δεν είναι ούτε να ζητάς ανθρώπινη βοήθεια, ούτε να επιζητείς, ξέρω εγώ, στηρίγματα άλλα. Είναι μόνον ο Θεός. Απούμε ένα παράδειγμα, βλέπετε στη ζωή μας, συμβαίνει μια δυσκολία. Χάνομαι κάποιο πρόσωπο αγαπημένο, καταστρέφεται η οικογενειακή μας ζωή, χάνεται η υγεία μας, κάποια στιγμή διαπιστώνουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα σοβαρό με την υγεία μας, το οποίο πιθανόν να μας οδηγήσει στο θάνατο ή εμείς ή στενά μας πρόσωπα ή τέλος πάντων τέτοια τραγικά πράγματα τα οποία μας κόβουν τα πόδια. Δηλαδή ξέρω εγώ και επενδύσεις τη ζωή σου όλη στην οικογένεια σου και έρχεται κάποια στιγμή να βλέπεις να διαλύονται όλα. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό το γεγονός μέσα στην κοινωνική ζωή. Όμως εκείνες τις ώρες πρέπει να το μάθουμε και να το καταλάβουμε μην κάνουμε το λάθος να μην κάνουμε το λάθος να ενεργούμε ανθρώπινα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές τι ώρες μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει γι' αυτό θα στραφούμε, θα στρέψουμε την ψυχή μας εις προσευχή σε πολύ προσευχή εάν έχουμε και ανθρώπινη βοήθεια μπορεί ο Θεός να στείλει ανθρώπου να μας παρηγορήσουν να μας ενδυναμώσουν συμβαίνει και αυτό είμαστε άνθρωποι και μια ανθρώπινη παρηγορία καμιά φορά είναι σαν ξεκούραση εάν ο στην επιτρέψει αλλά και αν συμβεί να μην την έχουμε να σφίξουμε τον εαυτό μας και να είμαστε βέβαιοι ότι από αυτήν την κατάσταση θα βγει μεγάλη ωφέλεια πολύ μεγάλη ωφέλεια να μην το ρίξουμε έξω να μην στρέψουμε την ψυχή μας σε άλλα πράγματα αλλά να περιμένουμε από τον Θεό όπως λέει ο Θεό, εδώ ο προφήτης Ζαβίδ «Κύριε ο Θεός μου επίση ήλπισα. Να το λέμε κι εμείς αυτό το πράγμα δηλαδή «Κύριε ο Θεός μου μόνο σε Σένα ελπίζω» και ήλπισα μέχρι τώρα δεν έχω άλλη ελπίδα δεν περιμένω από, από αλλού τίποτα απολύτως απολύτως τίποτα χωρίς να περιφρονώ χωρίς να απορρίπτω τη βοήθεια των αδελφό μου των συνανθρώπων μου αλλά μέσα στην καρδιά μου μόνον από τον Θεό αναμένω αυτή την ελπίδα, αυτή την παρηγορία και άνθρωπος ο οποίος ελπίζει επί Κύριον αυτός ο άνθρωπος ουδέποτε κατεσχύνεται ουδέποτε κατεσχύνεται εάν προ στιγμήν μπορεί να σαλευθεί όμως το τέλος είναι παρακυρίου όπως λέγει στις προφητείες έδοξαν εν οφθαλμίσα φρόνο και λογίστη κάκωσης έξοδος αυτών και η αφιμών πορεία σύντρεμα η δέη σύν και γάρ ενώψη ανθρώπων εάν κολλα σώσει η ελπίστη αυτών αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλαβε και ότι ο Θεός επίρασε αυτούς. Βλέπετε λέει εδώ ότι και αν φανούν προς στιγμή ενώπιον των ανθρώπων ότι ε, κα, κατερλακώθησαν κατέπεσαν και ότι παιδεύονται και ότι έγιναν άτιμοι και το δεν έχουν ούτε είδο ούτε κάλος όπως ο Κύριος επί του Σταυρού ήταν χωρίς τιμήν και χωρίς καμία να πούμε, ανθρώπινη αξιοπρέπεια να θυμούμε έτσι χωρίς ανθρώπινη αξιοπρέπεια τον ίδεν ο προφήτης πριν αιώνες και λέει, είδαλε αυτόν τον, τον αμνό του Θεού τον πάσχοντα δούλον του Θεού και ήταν άτιμος το είδο αυτού χωρί τιμήν και ήταν άδοξος και ήταν περιφρονημένος και ήταν εξουθενιμένος, γιατί τις αμαρτίες οι μόνο ευάστασεν αυτός όταν επορεύεται πάνω στο σταυρό πράγματι ήταν τελείως εξουθενιμένος προς τα μάτια των ανθρώπων όμως όταν επιτέλεσεν το έργο της σωτηρίας και ετελείωσεν τον δρόμο του μαρτυρίου τότε εδοξάστη και εδόξασε και τον πατέρα του και εδοξάστημαι και εμείς με τον Χριστό, ο οποίος εσταυρώθηκε για μας. Αυτή είναι η δική μας πορεία, αδελφοι μου, και πρέπει να το ξέρουμε. Πρέπει σαν άνθρωποι της εκκλησία, που είμαστε, να το καταλάβουμε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Να το καταλάβουμε, η πνευματική ζωή φαίνεται όταν έρχεται η ώρα των πειρασμών, όχι όταν έρχονται άλλες ώρες. Τότε, όταν είμαστε καλά, το να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να διαβάζουμε τα βιβλία μα, να είμαστε καλοί χριστιανοί, να λέμε Δόξα ή ο Θεό. Ε, βέβαια, όταν είσαι καλά, θα πει Δόξα ή ο Θεό. Θα πει Είμαι καλά, θα, θα πα εκκλησία, θα σε χαρούμενο. Όλα πάνε καλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, η ζωή μα κυλάει όμορφα κτλ. Ε, τότε συνήθω λέμε Δόξα τον Θεό, έχουμε παράπονο από τον Θεό. Αυτό το δόξα ή ο Θεό είναι εύκολο. Είναι και λίγο φτηνό, να το πούμε έτσι. Δεν έχει και μεγάλη αξία. Καλό είναι, αλλά είναι λίγο φτηνών. Εκείνο το ακριβό ή ο Θεός είναι όταν ο άνθρωπος πλέον είναι μέσα στον τόπο των θλίψεων, της δοκιμασίας, των πειρασμών εκείνη τις ώρες που όλα σύνονται και όλα χάνονται γύρω του και όμως ο άνθρωπος παραμένει πιστός στον Θεών και ευλογή τον Θεών. και εν πάση τούτης όπως λέει στον Ιώβ ούχι Ιώβ εναντίκυριου παρόλο την πολλή δυσκολία που είχε ο Ιώφ, τι τις μεγάλες εκείνες αποτυχίες, που έπεσαν όλα πάνω του και δεν είχε κανένα πλέον να το στηρίξει, δεν αμάρτησε ενώπιον του Κυρίου και παρέμεινε πιστό πιστός και φρόνιμος ζούλο και συνετός άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Αυτή είναι η θέση των τέκνων της Εκκλησίας. Πρέπει να το ξέρουμε, πρέπει να το χωνέψουμε, πρέπει να το... Κάνουμε βίωμά μα, ώστε όταν θα έρθει η ώρα των θλίψεων, των πειρασμών, όπως ακούσαμε και στο Ευαγγέλιο την Κυριακή, όταν έρθει η ώρα του καύματος, της ζέστης της πολλής και ο, να μην κάψει των σπόρων, ο οποίος παίρνεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Να παραμείνει ο Λόγος του Θεού, αυτή η, η σπορά που ο Θεός παίρνει στι ψυχέ των ανθρώπων, στι ψυχέ μας, να παραμείνει, να μην καεί γιατί έχουμε πειρασμούς και θλίψεις και δοκιμασίες. Πιο κάτω, λοιπόν, προχωρώντας, βλέπετε ότι βιώνει ο προφήτης δύο πράγματα των κίνδυνων, βλέπει σαν λέοντα των εχθρών, των διάβολων, τις περιστάσεις, τις συνθήκες, τους ανθρώπους, κάθε πράγμα το οποίο ε, περιφέρεται επέριξ του ανθρώπου με σκοπό να το συντρίψει, Μοιάζει ως λέον οριόμενος, ζητών τι να καταπεί σαν ένα λιοντάριν αγριεμένο το οποίο ορίζεται και χυμανία και λύσα να καταπεί κάποιον. Έτσι εσάνεται ο άνθρωπος, τον διάβολο και, τε, και τις περιστάσεις και τα όργανα του διαβόλου και τους ανθρώπους και όλα αυτά τα οποία ε, τον κυκλώνουν να τον πνίξουν κυριολεκτικά. Εσάνεται αυτόν τον φόβο, αυτήν την δυσκολία. Την περνά δηλαδή αυτήν την δυσκολία. Δεν δεν τη φαντάζεται ζή είναι την ζή απόλυτα όπως όταν κινδυνεύεις ξέρεις ότι κινδυνεύω να πεθάνω ξέρεις ότι θα σε σκοτώσει ο άλλος ξέρεις ότι ε, ζεις ένα, σε έναν κίνδυνο βιώνεις το γεγονός του κινδύνου βιώνεις το γεγονός του φόβου βιώνεις το γεγονός της δυσκολίας το βιώνεις έντονα δεν το παραβλέπεις το βιώνεις ταυτόχρονα όμως βιώνεις και κάτι άλλο πολύ δύσκολο, ότι εκείνη την ώρα είσαι μόνος, τελείως μόνος. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως. Ευθυμίσαι στο Ευαγγέλιο που ο Κύριος είπε ότι έρχεται ώρα, είπε στους μαθητάς του, λίγο πριν το πάθος, πριν το σταυρό, έρχεται ώρα ή να έκαστος, σκορπιστείτε τα ίδια και με αφήτε μόνον. Θα έρθει η ώρα, λέει ο Χριστός, στους μαθητές του που κάθε από εσά. Θα διασκορπιστεί δεξιά και αριστερά στα δικά του Και μένα θα με αφήσετε μόνον μου Την ώρα του πάθους Της δυσκολίας Ο Κύριος ήταν μόνος Για να μας δείξει και μας ότι Την ώρα του δικού μας πάθους Της δικής μας δυσκολίας Πολύ πιθανόν Να είμαστε μόνοι μας Ή κι αν δεν είμαστε μόνοι μας Και αν υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπούν και μας βοηθούν Όμως Κατ' είμαστε μόνοι μας γιατί ο κάθε άνθρωπος μέσα στην καρδιά του βιώνει τα γεγονότα του. Ό,τι και να κάνει όση συμπαράσταση και να του δώσεις, είναι βέβαια κάτι, είναι ενίσχυση είναι παρηγορία. Έχουμε καθήκον, έχουμε καθήκον από την εντολή του Θεού να συμπαριστάμεθα στους πάσχοντες αδελφού μας, να είμαστε κοντά τους, να, τους ε, να κοινωνούμε με τον πόνο τους και τις τους, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός θα περάσει εκείνη τη διαδικασία του πόνου, του πένθους, της απομόνωσης. Η καρδιά του ξέρει τι θα περάσει και τι περνά. Βλέπετε, το ζούμε πολλές φορές όταν πάμε να μιλήσουμε σε κάποιον άνθρωπο που έχει πένθος, ριώνει τον, τον, τον, τη μεγάλη νοδύνη του σανάτου προς του προσώπου. Του λέμε διάφορα. Άσεις πιο πολλές φορές κίνα που λέμε είναι και και μη χειρότερα δηλαδή. Αλλά τέλο πάντων, α πούμε ότι πάμε και του εκφράζουμε την αγάπη μα. Τα λέμε, τα ακούν οι άνθρωποι, καθήκον μα να το πούμε. Είναι υποχρέωσης μα, όχι ε, έτσι κοινωνικά, αλλά η φύση μα είναι κοινωνική. Πρέπει να κοινωνούμε με του άλλου. Όμω παρά τα αυτά, τον πόνο του και την πίκρα του και την, και την θλίψη του θα την περάσει ο άλλο άνθρωπο στο ακέραιο. Γι' αυτό. Ε, δεν πρέπει να μας ξενίζει αυτόν το γεγονός πρέπει να περάσουμε ακόμα και ψυχολογικά η ψυχολογία σήμερα λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να περάσει την διαδικασία αυτήν των πραγμάτων Έχει πένθος πρέπει να περάσει την διαδικασία του πένθους των πόνων, τη θλίψη την πίκρα, το κλάμα το ξέσπασμα, όλα τα πράγματα να τα περάσεις σταδιακά μέχρι που να φτάσεις στο τέλος για αν δεν τα περάσεις δεν θα ηρεμήσεις πρέπει να το ξέρεις ότι θα περάσεις την διαδικασία όπως λέγεται τη διαδικασία εκείνη του πένθους μου και προχωράει στον τέταρτο στίχο Κύριε ο Θεός μου η επίησα τούτο η έστεινα δικία εν μου η αν τα κάτι στην ταποδεδούσιμη από πέσιμη άρα από τον εχθρό μου κενός καταδιώξει άρα ο εχθρό την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσει γίνει τη ζωή μου και τη δόξα μου ισχύουν κατασκηνώσει είναι σαν προφητεία όχι σαν προφητεία αλλά είναι προφητεία προφητικά λόγια αυτά τα οποία λέγονται εδώ και εφαρμόζονται στον τον Χριστόν ο Χριστός ω αναμάρτητος που ήταν έπαθε αναμάρτητος όν χωρίς να υπάρχει αιδικία, χωρίς να ανταποδώσει κακά, χωρίς να κάνει τίποτα το οποίο ε, ήταν άξιον οποιασδήποτε τιμωρία, Γι' αυτόν είχε και την Παρισία να πει ότι εάν έκαμα κάτι κακόν και αν έκαμα κάποια αναδικία και αν ανταπόδωσα κακά σε άλλους ανθρώπους, τότε πράγματι να παραδοθώ έτσι τελείως τα χέρια των εχθρών μου, και να καταδιώξει ο την ψυχή μου, και να την, κατα... να την καταλάβει και να την καταπατήσει και να με αφανίσει μέσα στον το... άδει, μέσα στο χώμα. Αυτό απολύτως μόνο ο Χριστός μπορεί να το πει. Εμείς οι υπόλοιποι έχουμε πάνω μας τα στίγματα της αδυναμίας, των παθών μας, της αμαρτία μας. Ο Κύριος, ο Χριστός ως άνθρωπος ήταν αναμάρτητος. Έτσι ήταν ο μόνος ο οποίος επετέλεσε το τέλειο θέλημα του Θεού, του κατευδοκία, θέλημα του Κυρίου. Όμως αυτό, κατά αναλογία, εφαρμόζεται και στον κάθε άνθρωπο ο οποίος τρόποντινά αδίκως πάσχει. Όταν πάσχεις δικαίω, τότε λες, ε, καλά να πάθω. Δίκαια, ωραία, έπραξα, απολαμβάνω. Αφού εκακοποίησα, τώρα κακοποιούμε. Αφού έκαμα όλα αυτά τα πράγματα, Όλη αυτήν την κακία στη ζωή μου, καλά να πάθω τώρα, και έχει και μια παρηγοριά: Ότι ε, ίσω μέσα από αυτά τα κακά τα οποία παθαίνω τώρα να εξαγνιστεί η ψυχή μου, να καθαρίσει η ψυχή μου και να τρώμπονται να, να ξεπληρώσω σε αυτήν την ζωή, σε αυτήν την γη τι πολλέ μαμαρτίε ώστε να καθαρίσω και να με παραλάβει ο Θεό καθαρό και εξαγνισμένο μέσα από, τη, από το πίφτη δοκιμασία. Είναι μια παρηγοριά, την οποία δίνει η αίσθηση τον ότι πράγματι δίκαια πάσχουμε διότι επράξαμε ανάλογα. Όταν όμως, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, μέσα στη συνείδησή του, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο να του καταμαρτυρεί στην ειδησή του ότι το έκαμε σ' αυτό το πράγμα. Ή, ξέρω εγώ, έτσι έκαμνες κι εσείς άλλου, οπότε καλά σου κάνουν κι εσένα τώρα αυτοί δηλαδή όταν δεν καταμαστυρείται μέσα στην ψυχή σου κάτι τότε επιτείνεται ακόμα περισσότερο αυτή η ανθρωπίνως λεγομένη πικρία. Γι' αυτό λέει εδώ ο προφήτης ότι εάν έκαμνα όλα αυτά τα κακά δίκαια θα εδεχόμουν την τιμωρία να πάθω όλα αυτά τα πράγματα όμως επειδή δεν τα έκαμα εσάνομαι αδικημένος εσάνομαι αδικημένος ζω και βιώνω την αδικία. Είναι αυτή η αδικία στην οποία ο Γέροντα έλεγε, η γλυκιά αδικία. Υπάρχει μια αδικία, έλεγε, που είναι πολύ γλυκιά. Είναι αυτή η αδικία στην οποία αδίκως αδικήσε. Δηλαδή, σε αδικούν οι άνθρωποι χωρίς να έχει καμία ναιση ευθύνη, μετοχή, αιτία για αυτό το πράγμα. Αδικήσε όχι μόνον ενώ είσαι αμέτωχος αλλά ενώ έχεις και τελείως διαφορετικά συναισθήματα όπως ε, ο ίδιος ο Χριστός βλέπετε σε έναν τροπάριο λέει ε, μιλώντας τρόποντινά προς τον λαό του Ισραήλ, λέει λαός μου τι επίησάς και τι με ανταπέδωκας τι σου έκανα εγώ και τι μου κάμνεις εσύ τους τυφλούς σου εφώτισα τους παραλίτους τους θεράπευσα τους ανθρώπους ξέρω εγώ του που δεν μπορούσε να περπατήσουν τους έδωσα τη δύναμη να περπατήσουν τους νεκρούς τους ανέστησα ε, ε, χόρτασα τόσους ανθρώπους και εσύ τι αντί του μάνα χολή, αντί του είδατος όξος αντί του αγαπάμε με σταυρό με προσιλώσατε βλέπετε είναι τρόπον δυνατο, ανθρωπίνος το παράπονο του Κυρίου όχι πως είχε παράπονο αλλά δείχνει την διάθεση του ενός και την ανταπόδοση του άλλου ο μεν Θεός ευεργετή και δίδει στον άνθρωπον τα πάντα, τα πάντα ό,τι έχει μέσα στην καρδία του και ο, ο άνθρωπος, ο του ο άνθρωπος αποδίδει σταυρών αποδίδει όξος, αποδίδει χολή, αποδίδει επτισμούς αποδίδει ραπίσματα, αποδίδει όλα εκείνα τα κακά τα οποία ο ίδιος ο Κύριος εδέχτηκαν εις τον εαυτό του ώστε να γίνει σε εμά το πρότυπο μα. ώστε από ε να μην μπορέσει να πει ότι ναι, ε, πώ θα κάνουμε υπομονή, Εσύ Θεέ μου, καλά επέρασε όταν ήσουν άνθρωπος α το πούμε έτσι. Εγώ τώρα όμω πως θα αντέξω. Ενώ βλέποντας το Χριστό, Έτσι, Χριστό έπαθεν υπερημών, ημίνι πολυμπάνων υπογραμμών άφησε σε εμά παράδειγμα ώστε και εμείς να επακολουθήσουμε τη σύγχυση αυτού, όπω λέει ο Πέτρο. Δηλαδή έπαθεν τα ίδια, επερφάντησαν αυτόν τον δρόμο ώστε να αφήσει σε παράδειγμα και υπόδειγμα να ακολουθήσουμε τον δικό του δρόμο. Ε, με κάποτε δύο παραδείγματα. Κάποιος ιερέα μου έλεγε ότι κάποτε πήγε σε ένα σπίτι να κάνει έναν αγιασμό. Και σαν καμε τον αγιασμό, δεν ξέρω αν το παιδί αυτό ήταν άρρωστο ή το καμε επίτηδε, Μπορεί να ήταν επίτηδε ή να ήταν άρρωστο πραγματικά ή να έχει μια ας πούμε, ενέργεια νεκθρική, δαιμονική. Τέλος πάντων γέμισε το στόμα του σάλιο και σαν διέβαζε ο ιερέας, στα καλά καθούμενα χωρί να το σκεφτεί, πήγε αυτό το παιδί, ήταν 15 χρονών περίπου και του έφτισε μπροστά στα μάτια των άλλων ανθρώπων, του γονιών και τα λοιπά και το γέμισε από πάνω μέχρι κάτω φτήματα και σάλια. Εκείνος προ τη στιγμή εταράχτηκε, δεν ήξερε τι θα κάνει και το παιδί δεν δείχνει ένα άρρωστο, ήταν καλά του, ε, τουλάχιστον φαίνεται. Η ψυχή του δεν ξέρω μου. Τέλος πάντων προ τη στιγμή πάρα πολύ. Το πρώτο αίσθημα ήταν ότι ε, σοκαρίστηκε στη συνέχεια ε, Εθίμωσε πάρα πολλά. έτσι Απάντου φτύσει ο άλλο που στα καλά καθούμενα. Ήθελε να σταματήσει και να ζητήσει τον λόγο. Γιατί το έκανε αυτό το πράγμα. Μετά έσφιξε τον εαυτό του, εξεπέρασε τον θυμό ελπίθηκε μετά πολύ. Αισθάνθηκε μεγάλη λύπη για αυτό το πράγμα. Μεγάλη λύπη του θα βάλια κλάματα. Άρχισε να κλαίει. Κράτησε τον εαυτό του και μετά από αυτό το πράγμα αισθάνθηκε τόση χάρη, τόση πλημμύρα χάρητο μέσα στην ύπαρξή του. Που ποτέ άλλο στη ζωή του δεν το είχε αισθανθεί αυτή, αυτή η κατάσταση. Και μια άλλη φορά κάποιο με έλεγε πάλι ότι κάποιο άλλο εχτύπησε έναν άνθρωπο. Θα καλαγαθούμε, να πει ένα ράπισμα. Αισθάνθηκε το ίδιο. Αυτή την οργή, την λύπη, την α, ε, εγώ, το, φυσική κίνηση τη αντίσταση ή τη ανταπόδοση, αλλά δεν επέτρεψε στον εαυτό του και έφερε αμέσω μπροστά του την εικόνα του Χριστού και μετεβλήθη όλη η κατάσταση εκείνη σε μεγάλη χάρη. Ξέρετε ότι για μας τους χριστιανούς η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία δεν είναι καθόλου ιδέες ή καθόλου ιδεολογικοί. Δεν έχουμε την ιδέα της ανεξικακίας την ιδέα της αγάπης την ιδέα της ισότητας την ιδέα της υπομονής της κοινωνικότητας δεν έχουμε ιδέες μέσα στην Εκκλησία. Εμείς μέσα στην Εκκλησία έχουμε ένα πρόσωπο ένα πρόσωπο το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός έτσι από αυτό το πρόσωπο βγαίνουν όλα τα υπόλοιπα και η συμπεριφορά μας και η στάση μας και η ηθικότητά μας και η κοινωνικότητά μας και η αγάπη μας και όλα για μας αυτά τα πράγματα είναι ένα πρόσωπο η ειρήνη μας είναι ο Χριστός η αγάπη μας είναι ο Χριστός η ανεκτικότητα μας είναι ο Χριστός αυτός αισθεί τα πάντα εν πάση το α και το ωμέγα. Και έχει τόση δύναμη αυτή η σχέση, η οποία επιτελεί θαύματα. Κάποτε λέει στο γεροντικό, ε, κάποιος πλούσιος άνθρωπος είχε μία κόρη η οποία είχε ακάθαρτον πνεύμα, δαιμόνιο. Και έπασχε αυτή η κοπέλα, είχε κρίσει και έψαχνε αυτός να βρει κάποιους μοναχούς ασκητάς του, είπαν ότι... Μόνο οι ερημήτε που έρχονται από, από τα βάθη τη ερήμου, αυτοί μπορεί να θεραπεύσουν την κόρη σου που έχει αυτήν την δαιμονική ενέργεια. Και φώναξε έναν από αυτού να τη θεραπεύσει. Επήγαινε στου γέροντες, του έλεγε: Ελάτε να προσευχηθείτε για την κόρη μου. Οι πατέρε από ταπίνωση έλεγα, Ποιο είμαι εγώ που μπορώ να προσευχηθώ για την κόρη σου: Δεν μπορώ. Δεν έχω αυτήν την δύναμη. Εγώ δεν, είμαι, δεν έχω την δύναμη να κάνω αυτό το πράγμα. Απέφευγαν. Κάποιος τον συμβούλευσε και του είπε πήγαινε και βρες έναν άλλον τρόπο ότι θα αγοράσεις καλάθια, αυτά τα καλάθια που πουλούσαν και να έρθει σπίτι σου όσο τα φέρει τα καλάθια και εκεί να του πεις να πει μια ευχή για το, για το παιδί σου. Πράγματι κατέβηκαν οι πατέρες από την έρημο τους βρήκε εκεί που πουλούσαν τα κοφίνια, τα καλάθια τους, τα ζεμπίλια λέει θέλω να αγοράσω τα καλάθια αυτά αλλά παρακαλώ τα φέρες στο σπίτι μου. Και λέει ο γέροντα ο Αβά, τον μαθητή του πήγαινε πάρτα σπίτι του ανθρώπου αυτού. Επήγε ο μοναχό, ο νεαρός, ο υποτακτικό, ανοίγοντα την πόρτα και μπαίνοντα μέσα, μόλι τον είδε η κοπέλα, αγρίεψε, την έπιασε η κρίση και όρμησε πάνω στον μοναχό και το έδωσε σαν ισχυρό ράπισμα. Στην μια πλευρά, ισχυρό ράπισμα. Εκείνο, σαν αγωνιστή που ήταν, έστρεψε και το πρόσωπο από την άλλη. Και μόλις έκαμε αυτήν την κίνηση, ελευθερώθηκε η κοπέλα από το δαιμόνιο και ο δαίμονας, λέει το γεροντικό, φεύγοντας εκράβγασεν, ο βία, η εντολή του Ισού με διώκει. Δεν με διώκει τίποτε άλλο, αλλά τότε τήρησε την εντολή του Χριστού, αυτή τήρηση την εντολή του Χριστού εκδιώκει και ελευθερώνει τον άνθρωπο. Βλέπετε ότι το να έχει ο άνθρωπος μπροστά του, τον Κύριων, των Χριστό, την εντολή του Χριστού, αυτό το πράγμα του δίνει την δύναμη να μπορεί να περπατά τον ίδιο δρόμο. Και ταυτόχρονα, αυτή η μίμηση του Χριστού είναι η οποία μας δίνει και την δύναμη ότι, και, την, και την πληροφορία από την χάρη ότι αυτός ο δρόμος τον οποίο βαδίζουμε είναι ο δρόμος αυθεντικός. Είναι γνήσιος δρόμο Δεν έχει μέσα νοθεία. Ξέρετε ότι κάθε πράγμα που είναι ιδεολογικό που είναι απλώ θεωρία, κουράζει τον άνθρωπο. Οι θεωρίες κουράζουν. Όσο σπουδές και αν είναι, όσο έξυπνες, όσο συναρπαστικές και αν είναι, είναι θεωρία, είναι φιλοσοφία. Είναι κάτι των, εφελώδες, των το το άπιαστου. Εκείνο το οποίο δεν κουράζει είναι η εμπειρία, το να ζεις με έναν άνθρωπο, να ζεις με έναν άνθρωπο, να έχεις εμπειρία αγάπης με εκείνον τον άνθρωπο. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η εκκλησία είναι μια εμπειρία αγάπης δυναμικής η οποία αυξάνει συνεχώς εμπειρία δυναμικής αγάπης με τον ίδιο τον Χριστό δεν είναι απολύτως τίποτα άλλο Για αυτόν τον λόγον, εάν δεν μπορέσουμε στη ζωή μας να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η εκκλησία και αυτόν προσφέρει τότε θα έχουμε πολλές άλλε πνευματικές αρρώσκες και πνευματικές παρενέργειες οι οποίες και εμάς θα κουράσουν κάποια στιγμή αλλά και στους γύρω μας ανθρώπους θα δώσουμε την αίσθηση ότι η Εκκλησία είναι κάτι το οποίο είναι νεκρό η ιδέα είναι νεκρή το πρόσωπο είναι ζωντανό ο Θεός είναι ζων και ενεργής είναι παρόν ο Θεός η ιδέα είναι ιδέα όσον ωραία και αν είναι προχωρούμε λοιπόν και βλέπουμε εις τον έβδομο στίχον που λέει τα εξή: Ανάστηθη κύριε εντιοργή σου, υψώθη την τη πέραση των εχθρών σου, εξεγέρθητη κύριε ο Θεός μου, εμπροστάγματι ο ενετήλο, και συναγωγή λαών κυκλώθησε και υπερτάφτη τη επίστρεψων Επίστρεψαν τρόπον μέσα από την πίεση των γεγονότων, μέσα από την πίεση των πραγμάτων, μέσα από την πίεση τη λήψεω. Σ' απογνώσεις ως απελπισία εξέρχεται μια κραυγή από τον άνθρωπο η οποία λέει τα εξής Ανάστηθη Κύριε, σήκω Κύριε ενορχήσου. οργήσου Είπαμε ότι εμφανίζεται ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές ως οργισμένος, ως θυμωμένος ως εκδικητής ο Θεός ως Θεός τιμωρός ο οποίος τιμωρεί την κακία τιμωρεί την αδικία έτσι εμφανίζεται ο Θεός δεν είναι έτσι ο Θεός όμως. Και όταν ερμηνεύσουμε την Παλαιά Διαθήκη με το Πνεύμα του Λόγου του Ευαγγελίου και δούμε στο Ευαγγέλιο πώς ο Θεός είναι τότε καταλαβαίνουμε και στην Παρέα Διαθήκη ποιο είναι το νόημα αυτών των Λόγων. Ο Θεός φαίνεται οργισμένος όχι γιατί ο Θεός νευριάζει έτσι όπως εμείς που μας πιάνουν τα νεύρα άμα κάποιος μας πει κάτι μας γίνει κάτι που δεν μας αρέσει αλλήμωνο αν είχαμε ένα Θεό που νευρίαζε τότε καλύτερα να μην είχαμε καμιά σχέση με τέτοιο Θεό τι να τον κάνουμε ε, Ένα Θεός που θυμώνει και νευριάζει και οργίζεται και γίνεται έξω φρενό ε, αυτός ο Θεός χώρια που δεν μπορεί να είναι Θεός αλλά και δεν μπορούμε και μην έχουμε σχέση με έναν τέτοιο Θεό αυτή ήταν η Θεή του Ολύμπου ο Κρόνος, ξέρω εγώ, ευρίαζε, τρώνε τα παιδιά του. Ο Δίας ευρίαζε, έπιανε του κεραυνούς, τους χτυπούσαν πάνω στους, στους άλλους. Κοινόντουσαν και τα ανθρώπινα, τα οποία περιέγραφαν οι αρχιέλληνες και τους 12 θεούς, του θεούς. Αλλά ο δικός μας Θεός, ο αληθινός Θεός, ο ζωντανός Θεός, είναι Θεός κατά κυριολεξία. Δεν μετέχει των ανθρωπίνων πραγμάτων. Ο Θεός είναι απαθής. Δεν έχει πάθει. Δεν έχει μεταπτώσει ο Θεό πάνω και κάτω. Δεν έχει ο Θεό, δεν αλλάζει στι διαθέσει του. Δεν είναι σήμερα χαρούμενο και αύριο μπορεί να λυπημένο και μεθαύριο να μετανιωμένο. Ούτε λέει ότι σήμερα θα κάνω το πράγμα και την άλλη μέρα το ξανασκέφτεται και λέει όχι, συγγνώμη, είναι κανένα λάθο. Ε θα το κάνω. Ή ναι, ξεκίνησα να το κάνω, αλλά δεν μπορώ να το τελειώσω. Αλλά αυτά είναι ανθρώπινα. Ο Θεό είναι τελεία αγάπη. Τελή αγάπη, απαθής αγάπη Απόλυτος αγάπη ε, Αγάπη η οποία Δεν, δεν είναι ποτέ δυνατόν Είναι αδύνατον Να πάθει ανδήποτε αλλίωση Αυτή η αγάπη του Θεού Όταν όμως λέμε ότι Κύριε μη το θυμώ σου με Έτσι εδώ υψώθητη και ανάστητη Κύριε εν σου, Τι σημαίνει αυτό το πράγμα Πρέπει να ξέρουμε ότι Αυτά όλα ερημινεύονται μέσα από αυτό το οποίο λέγεται πνευματικός νόμος. Δηλαδή, ο Θεός βέβαια είναι έτσι όπως τον περιγράψαμε. Ακριβώς έτσι. Και μάλλον έτσι περισσότερο, διότι ο Θεός και περιγραφόμενος, απερίγραφτος μένει. Δεν μπορεί να περιγράψει τον Θεό. Αλλά λέμε ανθρωπίνως πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Όταν συμβαίνουν όμω γεγονότα τα οποία εφανίζονται ως οργή Θεού ή ως εκδίκησης των κακών που έχουμε αυτά όλα τα πράγματα ερμηνεύονται με τον πνευματικό λεγόμενο νόμο δηλαδή ο άνθρωπος στη ζωή του όλα αυτά τα οποία παθαίνει τα παθαίνει για κάποιο λόγο δεν υπάρχουν πράγματα έτσι ε, τυχαία ας το πούμε ή μάλλον δεν υπάρχουν πράγματα που παραμένουν τυχαία. Και η αξία της σύνεσης είναι ο άνθρωπος κάθε πράγμα που του συμβαίνει να μην πιάνεται γιατί μου συμβαίνει αυτό το πράγμα να μην λέει μα γιατί να μου συμβεί σε μένα γιατί να πάθω εκείνο, γιατί να πάθω το άλλο γιατί να πάθω το ένα, γιατί να πάθω το άλλο. Όχι έτσι. Αλλά να δει αυτό το οποίο έπασα τώρα πώς το αξιοποιώ πνευματικά και αξιοποιώντα το πνευματικά πιθανόν να καταλάβει και για ποιο λόγο το έπαθε. Οι Άγιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απάθεια και έχουν καθαρότητα μπορούν να δουν τους λόγους για τους οποίους υφίστανται διάφορες περιπέτειες ή πειρασμούς. Διότι υπάρχει το παράδοξο φαινόμενο ότι οι περιπέτειες παθαίνουμε όλοι. Πολλές εθλίψεις των δικαίων και πολλοί μαστιγές των αμαρτωλών, και οι δίκαιοι θλίβονται και οι αμαρτωλοί μαστίζονται. Και οι δυο έχουν πειρασμούς, άρα ποιο από τους δύο μπορεί να ερμηνεύσει ή πώς μπορούμε να τα Δεν ερμηνεύονται, δεν είναι πρέπει να ασχολούμαστε, το πρέπον είναι να κοιτάξουμε το γεγονός, πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, να το μεταποιήσουμε εις πνευματική εργασία. Όταν φαίνεται ότι ο Θεός οργίζεται ή συμβαίνουν γεγονότα σε εμάς δύσκολα μπορεί να πει κανείς ότι μέσα από τον πνευματικό νόμο είναι αποτελέσματα της ελεύθερης βούλησής μας. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Είτε διότι εμείς έχουμε κακοποιήσει είτε γνώση, είτε αγνία μας. Έτσι. Και μέσα στην ελευθερία μας αυτά τα πράγματα έρχονται μόνα τους πίσω. Όταν κακοποιείς «Τότε θα κακοποιηθείς. μάχεραν δώσεις, μάχεραν λάβεις», είπε ο Κύριος. «Όταν εσύ κάμεις κακό, εκείνο το κακό θα έρθει πίσω και θα σε βρει εσένα. Όταν εσύ καταργέσαι τους άλλους ανθρώπους, τότε οι δικέ σου κατάρες θα επιστρέψουν πίσω και θα πιάσουν εσένα. Όταν εσύ σλίβεις τους άλλους, η θλίψη εκείνη θα επιστρέψει πίσω και θα πιάσει και εσένα. Είναι έναν ενδεχόμενο, όχι όμως πάντοτε». Γιατί τότε στον Χριστόν; γιατί έπαθε ο Χριστός αυτά τα οποία έπαθε. Μήπως έκαμεν κακά, οπότε προηγουμένως, όχι. Άρα γιατί τα έπαθε. Υπάρχει λοιπόν το ένα ενδεχόμενο είναι αυτό. Το άλλο είναι διότι ο άνθρωπος μέσα στην πορεία του είναι ανάγκη να τελειοποιηθεί. Είναι μοιάζει με έναν νίπιο, το οποίο είναι μεν τέλειος άνθρωπος, αλλά είναι εντογίγνεσθε άνθρωπος. Πρέπει να τελειοποιηθεί αυτός ο άνθρωπος και η τελειοποίηση του ανθρώπου αυτού η συμπνευματική ζωή γίνεται διαμέσου τον πειρασμό οι οποίοι δεν τον πήραν θεία σαν τη λήψη όσων Πρέπει να περάσει από αυτά για να τελειοποιηθείς Αυτό είναι στους, στους ανθρώπους που αγωνίζονται Οι τελειότεροι άνθρωποι αυτοί οι άνθρωποι πάσχουν υπέρ του λαού όπως ο ίδιος ο Χριστός έπαθεν και απέθανε υπέρ του λαού του, υπέρ όλου του κόσμου. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στους πνευματικούς ανθρώπους να πειράζονται αυτοί, να θλίβονται αυτοί υπέρ όλου του κόσμου, ώστε και να δίνουν παράδειγμα με την υπομονή τους και με την καρτερία τους, αλλά είναι σαν τα αλεξικέραυνα τα οποία τραβούν τους κεραυνούς εκείνοι για να έχουμε εμείς στοιχεία. Βλέπετε, παλαιότερα είχε είδο είδος τα οποία όλου εκείνους και γλιτώναν οι υπόλοιποι τώρα έχει πολλά η τέλο πάντων που τα διαλύουν που τα στέλνουν αλλού ε, αλλά φαίνεται η συμπνευματική ζωή είναι ότι υπάρχει αυτό το μυστήριο της πνευματική πατρότητος στο οποίο όπως ο πατέρας ο γονιός σε μια νοικογένεια υποφέρει, αγωνίζεται κοπιάζει να μεγαλώσει τα παιδιά του του ζείδει από, το, από, από το αίμα του από τον αγώνα του, από τον κόπο του, από την θυσία του, για να μεγαλώσουν. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στους Αγίους, οι οποίοι αγωνίζονται εκείνοι και θυσιάζονται εκείνοι υπέρ της Εκκλησίας, υπέρ του λαού του Θεού, υπέρ των πνευματικών Του τέκνων, υπέρ άλλων ανθρώπων, όπως ο ίδιο ο Κύριος έπαθεν υπέρ του λαού Του. Εμείς βέβαια δεν είμαστε σε αυτήν την τελειότητα, αλλά α πούμε ότι στο στάδιο που είμαστε, να αισθανόμαστε ότι αυτά όλα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας και εμφανίζονται ως οργή ή ως κακά ή ως δοκιμασίες, αυτά όλα είναι και την τελείωσή μας. Είναι για να τελειωθούμε, είναι για, για να καθαρίσουμε την ψυχή μας, να περάσουμε από αυτήν τη δυσκολία, να μπορέσουμε να βγούμε εις πέρας. Και πράγματι να ξέρετε ότι δεν υπάρχει τελειότερη πνευματική εργασία από την πνευματική εργασία που γίνεται εν καιρό πειρασμού. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται εν ώρα πειρασμού, εν ώρα θλίψεως, τότε πράγματι ό,τι με εκείνη την ώρα και ο αναστεναγμό του και η προσευχή του και οτι... εξεγείρεται, εξεγείρεται όχι γιατί εμείς λέμε Θεέ μου και δώστους από πάνω και ξέρω εγώ κατάστρεψε τους ή διέλυσε τους ή οτιδήποτε αλλά τα γεγονότα είναι αυτά τα οποία κραυγάζουν προς τον Θεό θυμάστε τι είπε ο Θεός στον Άβελ του λέει Άβελ το αίμα του αδελφού σου βοάπρός με όχι εσύ, όχι εσύ, ούτε ο αδελφός σου, το αίμα του δηλαδή εκείνος ο πόνος του, η θυσία του ο αγώνας του, ο ιδρώτας του, ο κόπος του είναι αυτά τα οποία βοούν πρός με, με αναγκάζουν να μιλήσω και να επέμβω και δεν χάνετε τίποτα να ξέρετε υπομονή και ο στεναγμός των 50 ούκα απολείται τέλος γι' αυτό είναι μεγάλη υπόθεση να μάθουμε στη ζωή μας να μην αναγκάζουμε κανέναν άνθρωπο να, να στενάζει να γονκύζει, έτσι να μην κάνουμε άλλον άνθρωπο να γονκίσει είναι, είναι πολύ βαρύ πράγμα πέρα από την αμαρτία πέρα από την αμαρτία όταν όταν ένας άνθρωπος γονκίζει με εμά, δηλαδή πώς να πούμε έτσι είναι τόσο στριμωγμένη η ψυχή του αυτού του ανθρώπου και εμείς ε, δεν προσέξουμε είτε εκουσία είτε ακούσια τον στριμώξουμε είτε περισσότερο και γονκίζει αυτός ο άνθρωπο να ξέρετε ότι με τον πνευματικό νόμο που υπάρχει, μπαίνουμε εμεί πλέον μέσα σε εκείνη την κατάσταση και τρόπον δει, να βαραίνει ψυχή μας. Βαραίνει η ψυχή μας. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ μας, τουλάχιστον όσον μπορούμε, εν γνώση μας, άνθρωποι είμαστε, δεν μπορούμε να τα προλάβουμε όλα, αλλά εν γνώση μας να μην γινόμεθα αιτία να γονκίζουν άλλοι άνθρωποι ή να θλίβονται άλλοι άνθρωποι ή να έχουν κάτι μέσα στη ψυχή τους να δεμένει η καρδιά τους τρόποντινά εξαιτία των λόγων μας, των ενεργειών μας των πράξιών μας να αισθανόμαστε μέσα μας ότι ό,τι μπορούμε ό,τι μπορέσαμε, μπορέσαμε έκαναμε από εκεί και πέρα βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα δεν είμαστε πάντοδύναμοι δύναμοι τελειώνοντας εκείνο το οποίο βγαίνει εκείνο το οποίο μένει σε εμά είναι ακριβώς αυτή η πραγματικότητα, η αίσθηση της πραγματικότητας των γεγονότων όπως είναι. Η Εκκλησία δεν οροποιεί τα πράγματα. Δεν έχετε να μας πει «ξέρετε θα είναι όλα ωραία, όλα ευχάριστα, θα είναι ευτυχισμένοι», είναι... όχι. Αυτά τα λέγαμε παλαιότερα σε άλλες δεκαετίες, τα λέγαμε και μέσα στην Εκκλησία. «Τι ωραία, όλα χαρούμενα και χαμογελαστά και κάτι ανοησίες» οι οποίες ε, τρόποντινα ε, φτιάχναν ένα ψεύτικο κόσμο. Γι' αυτόν τον λόγο και, ε, είχαμε δικούς μας ανθρώπους και δικούς μας κύκλους και ψεύτικους κόσμους και ανθρώπους των θερμοκηπίων. Έτσι σαν να η Εκκλησία ήταν θερμοκήπιο στο οποίο να με ειδικέ συνθήκες, ειδικά φυτά. Δεν είναι η Εκκλησία έτσι. Εμείς είμαστε το κόσμο εν μέσω των ζυζανίων Έχουμε ζυζάνια μέσα μα. Μπορεί να είμαστε και ήδη ζυζάνια. Ε, είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι, σε αυτόν τον κόσμο, τον πεπτοκότα κόσμο. Με την πεπτοκή αμφίση μα. Με όλα τα, τα στοιχεία τα οποία αποτελούν έναν άνθρωπο που είναι μέσα στην πτώση και αγωνίζεται να, να προχωρήσει. Αυτή είναι η ύπαρξή μα. Και έρχεται η Εκκλησία σαν ένα πραγματικό νοσοκομείο. Όχι σαν ένα ψεύτικο γιατρό, αλλά σαν πραγματικό γιατρό ο οποίος σου αναλύει όλες τις αρρώσκες τα μικρόβια την κατάσταση που είσαι και σου προσφέρει τα φάρμακα πικρά μεν μπορεί να είναι πικρά τα φάρμακα αλλά η θεραπεία είναι γλυκία η θεραπεία είναι πραγματική είναι οντολογική και δεν φοβάται η Εκκλησία ότι θα φανεί αποτυχημένη εάν ακόμα σου πει ότι κοίταξε στη ζωή σου θα έρθει η ώρα θα μείνεις μόνος ακόμα, μόνος φαινομενικά και από τον ίδιο τον Θεό. Αλλά σου δίνει μέσα από την πείρα τη ότι εκείνη η ώρα, εκείνη η ωριακή ώρα, είναι η πιο σημαντική ώρα της ζωής σου. Και πώς βγαίνεις από εκείνη την ώρα και σου πετάει ένα σκηνί, ένα, ένα, ένα ξύλο, μια βάρκα μέσα στον ωκεανό που λέγεται Θεός, λέγεται εις Θεών ελπίδα. Για να σου δείξει ότι αυτή η ελπίδα είναι η μοναδική, είναι αυτή η ελπίδα που δεν πρόκειται ποτέ να σε ντροπιάσει, ποτέ να σε εγκαταλείψει, ποτέ να σε αφήσει. Και ακόμα, ό,τι και αν σου συμβαίνει, να μάθεις και να ξέρεις ότι οτιδήποτε κι αν είναι, είτε από τα λάθη σου, είτε από τις αμαρτίες σου, είτε, είτε από οποιονδήποτε άλλη αιτία, μην ασχολείσαι με τον λόγο για τον οποίο έγινε ασχολήθημε με το γεγονός ποιάσαι το γεγονός, αυτή την ώρα έχω αυτόν τον γεγονός φρόντισε, μπορείς δεν υπάρχει πιθανότητα να μην γίνεται όλαν μπορούν να μεταβληθούν και να αξιοποιηθούν πνευματικά και μάλιστα με τέτοιον τρόπο που θα έρθει κάποια ώρα όπως έλεγε και ο αείμνηστος γέροντας στην οποία η ψυχή μας θα ευχαριστήσει με όλη τη δύναμη της ύπαρξής της των Θεών, για όλες τις δυσκολίες που είχαμε σε αυτόν τον κόσμο. Όχι για τις ευκολίες, αλλά για τις δυσκολίες. Γιατί θα αισθαθεί η ψυχή μας ότι η πραγματική ευεργεσία και η πραγματική οφήλεια ευγήκαν όταν εμείς ενδυσκολευτήκαμε, όταν εμείς επηρεαστήκαμε, όταν εμείς εμπίκαμε μέσα στο μήλο των θλίψεων. Έτσι είναι η θεραπεία την οποία προσφέρει πραγματικά η Εκκλησία. Αυτά ήθελα να πούμε για σήμερα, να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημά στο φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτων και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προ εργασία των εντολών σου, Ρεσβείες στους Παναχάντους του και πάντως στους Αγίων Αμήν. Δι' των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.